Φέλε και φίλοι του Radio Music Heaven, καλησπέρα σα! Είναι η εκπομπή 6 Λυμπίσρα πιστεύει στο μας, κάθε Κυριακή 6 με 8 εδώ στο Radio Music Heaven. Στο μικρόφωνο του σταθμού είναι ο Mike Lover και θα μιλήσουμε σήμερα, όπω και κάθε Κυριακή, για βιβλία, για συγγραφεί και για του αναγνώστε για εμά που τα διαβάζουμε. Δεν ξέρω τι γίνεται στις άλλες περιοχές της χώρας, όμως εδώ πέρα η Κυριακή ήταν συνεφιασμένη και το ώρα το απόγευμα είναι και βροχερό και βέβαια καθένας έχετε τις προτιμήσεις τους αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα για ένα βροχερό απόγευμα, συντροφιά με το τσάι μας, τον καφέ μας τη σοκολάτα μας, ένα βιβλίο στο χέρι και το Radio Music Heaven να παίζει Μουσική ή να ακούμε το εξλίμπη. Να καλησπειρήσω εδώ πέρα τους ακροατέ μας να καλησπειρήσω την Ελένη και την Ευελίνα, σταθερέ ακροατέ του σταθμού, το Στέλιο και τη Μαρίτα, που επίση μας ακούνε, και να πω ότι σήμερα η εκπομπή μας θα είναι αφιερωμένη στον Κάρλο Ντίκεν, τον Τσόρλ Dickens. Και αντίστοιχα. Όπω ε, έχετε καταλάβει ως είστε τακτικοί έκροτες, η μουσική επένδυση θα είναι από την εποχή ε, του Καρολου Ντσίκενς και πιο συγκεκριμένα από την εποχή που περίπου εμφανίστηκαν τα διάφορα τα πολλά έργα του γι' αυτό όμως θα μιλήσουμε στη συνέχεια πάμε να ακούσουμε το πρώτο ε, από τα κομμάτια μας υπόψη Ακούσαμε τη Μαρία Κάλλας να ερμηνεύει την Άρια Βιεντιλέτο από την Όπερα του Μπιλίνη, η Πουριτάνη. Η όπερα αυτή εμφανίστηκε το 1835, περίπου, δηλαδή την εποχή που άρχισε ο Κάρλος Ντίκενς να δημοσιεύει τα έργα του να καλείς πρίσω και το φίλο και σταθερό τη εκπομπή τον Κώστα ε, και την Έμη και, και η Έμη ήρθε και στο τσάτ καλησπέρα Έμη, η έμι έχει την γνωστή εκπομπή Rock Απόπειρες η οποία ξεκινάει, φέρνει καινούργια πράγματα στο σταθμό μας επομένως αύριο Δευτέρα συντονιστείτε μαζί της 8 με 10. να μην ξεχάσουμε την καινουργια ώρα. Οκτώ με 10 λοιπόν, ροκαπόπηρες με την Εμιθιοπούλου. Σε ευχαριστούμε για τι ευχές για την εκπομπή. Σήμερα, όπως είπαμε, θα μιλήσουμε για τον Κάρλο Ντίκενς, για τη ζωή του και φυσικά το έργο του. Ο Ντίκεν καταρχάς, α, έτσι, τυπικά, να πούμε ότι γεννήθηκε το 1812 και πέθανε το 1870. Ήταν, ε, ε, είναι μάλλον, συγνώμη, είναι ακόμα από τους πιο διάσημους Άγγλους ε, συγγραφεί. Νομίζω ότι όλοι ξέρετε το έργο του έστω ε, και να μην το έχετε διαβάσει. Θα έχετε ακούσει τουλάχιστον τον Δαβίδ Κόπερφιλτ και την ιστορία για δύο πόλεων, τον Όλιβρ Κάτι πρέπει να σα λένε και αν ακόμα και αυτά δεν σας λένε τίποτα... Ε, η χριστουγεννιάτικη ιστορία, την οποία, ε, για την οποία είπαμε ε, αρκετά πράγματα στις κουμπές εκεί γύρω στα Χριστούγεννα, ε, δεν μπορεί κάπου θα την έχετε συναντήσει σε μία από τις άπειρες, πιστεύω διασκευές οι οποίες ε, έχουν γίνει και το έργο του... το έργο του Ντίκινος ποτέ δεν σταμάτησαν να εκτυπώνονται ε, πολλές εκδόσεις σε όλο το κόσμο πάρα πολλά έχουν μεταφραστεί φυσικά και στα και στα ελληνικά και μπορούμε να τα απολαύσουμε και τα απολαύσουμε και όσοι δεν γνωρίζουν την εκλική γλώσσα ή δεν στάζουν να τα διαβάσουν στο πρωτότυπο. Πάντως, όσοι κατέχουν εγκλικά, εγώ θα έλεγα να μην φοβούνται, να κάνουν προσπάθεια να διαβάζουν κάποιου τουλάχιστον συγγραφείς, κάποια έργα στο πρωτότυπο και θα δουν ότι ε, τελικά δεν είναι τίποτα. Εύκολο είναι και συνήθεια. Έτσι λοιπόν, ε, Βικτοριανή εποχή φυσικά στην Αγγλία, όχι και ε, με τα σημερινά δεδομένα, για τον πολύ πρόσφαμο δεν ήταν και οι καλύτεροι των εποχών και φαντάζομαι ότι πολλοί ε, μπορούν να βρουν στην ε, εποχή εκείνη και κάποιες αντιστοιχίε με τα ε, Ζήνα, να το πω έτσι, της ε, δικής μας. Εκπομπής. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το περιβάλλον στη Βικτωρινή Αγγλία μεγάλωσε και ξεκίνησε να, να γράφει ο Καρλος Ντίκεν. Το 1836 εκδόθηκε το πρώτο του έργο, τα χαρτιά του Πίκουικ» ή όπω είναι ο πλήρη αγγλικό τίτλο, The Posthumous Papers of the Pickwick Club με τα δαμάτια, θα λέγαμε, έγγραφα, του κλαμπ Πικουίκ. Ε, ξεκίνησε λοιπόν, και λέω ξεκίνησε, γιατί ο Καρλός Δίκενς έγραφε σε συνέχειες στα περιοδικά έτσι, εισαγωγικά αυτό της εποχής, παρουσίαζε τα έργα του ε, σε συνέχειες και όχι ολοκληρωμένα. Και μάλιστα τα, ο Καρλός Δίκενς έγραφε τα, έγρα, συγνώμη, τα έργα του ε, ενόσω τα δημοσίευε, και έτσι ήταν ένα κάτι του σχετικά ιδιαίτερο για την εποχή. Πάμε όμω εμείς να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι, πάλι εκεί. Η κύριο τα στα 1835 εμφανιστήκε και αυτό. Ακούσαμε Σοπέν, πιάνο, γιατί ο Σοπέν έχει το... Ε... Το έργο αυτό ήταν η Grand Πολωνές την οποία την έγραψε αυτή την εποχή 1835-1836 που ξεκίνησε και ο Ντίκεν να δημοσιεύει ε, να ζητήσω όμως συγνώμη προηγουμένω και έπεσε σε κάποια φάση σύνδεση ε, χάθηκε η σύνδεση μετά και αυτά είναι το νετικό ραδιόφωνο χάθηκε η σύνδεση με το σέρβερ του σταθμού και δεν ξέρω ε, πόσοι ακούσατε και τι ακούσατε ε, κάντε μια ανανεώση την σελίδα ε, και όλα θα επανέλθουν στο φυσιολογικό. Ελπίζω μόνο να είπαμε προχειρός καιρός να μην μου κάνει κανένα αστείο και πάει τζάμπα όλη η προετοιμασία ε, της, ε, της εκπομπής <laughs> τι, να, τι να κάνουμε εντάξει και αυτά μέσα στο πρόγραμμα είναι. Είπαμε σήμερα μιλάμε για τον Κάρλο Δίκενς και Charles Dickens για Αγγλομαθείς. Ε, η βικτωρινή εποχή ήταν, όπως είπα και τον πολύ κόσμο, μια δύσκολη εποχή. Εμείς βέβαια, όταν βλέπουμε τα έργα εποχής, ε, ή στον γρηματογράφο, στην τηλεόραση ή όταν διαβάζουμε κάποιους άλλους α, συγγραφείς ε, ασχολούνται κυρίως με τους ευκατάστατους με τους λίγους θα έλεγα ο, ο, ο Ντίκεν στο έργο του ασχολείται ε, δεν κρύβει ε, και την άσχημα πλευρά της ζωής δεν κρύβει ε, την ε, τη φτώχεια ε, την εκμετάλλευση, την παιδική εργασία, που άνθεζε εκείνη την εποχή, ε, τώρα αν στυλιτεύει ή όχι στο έργο του, αυτό μπορεί ο καθένας ε, να διαβάσει και να κρίνει. Το θέμα είναι ότι μας δίνει ο Δίκενς και τη ρεαλιστική για τον πολύ κόσμο, επαναλαμβάνω, πλευρά της Βικτοριανής Αγγλίας. Ε, δεν είχαν όλη την πολυτέλεια να ε, πηγαίνουν βόλτα με άμαξες και κυρίες με τα Κρινολίνα, δεν ξέρω πώς το. το. λέτε ούτε όλοι είχαν την ευχέρεια να φοράνε τις τουαλέτες και να πηγαίνουν στο Covent Garden να ακούσουν όπερα. Ε, είχε βρώμα και αρρώστια... Αρρώσια, πολλές αρρωσίες, απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής στο Βεκτοριανό Λονδίνο. Ε, είχε τέτοια η Αγγλία, κυρίως το Λονδίνο, που ζούσε ο Ντίκενς εκείνη, εκείνη την εποχή. Και μάλιστα ο Ντίκενς δεν τα γράφει όσα ε, άσχημα ε, περιγράφει στο έργο του, δεν τα γράφει ε, θεωρητικά, τα γράφει από προσωπική εμπειρία θα Πάμε όμω στο επόμενο κομμάτι μας για σήμερα. <χλώσια> Υούσαμε, Λουκία Ντίλεμερμουρ Γκαριτάνοντο Ριντσέτη ήταν εδώ πέρα η Άρια Ο Μεσχυνέο Φάτο με το Λουτσιανό Παπαρότη, η οποία όπερα Λουκία Ντίλεμερμουρ, Λουκία Ντίλεμερμουρ, πιο ζωστά, εμφανίστηκε το 1835. Μην ξεχνάμε ότι ο Κάρολο Ντίκεν, με τον οποίο θα τη ζωή και το έργο του οποίου παρουσιάζουμε σήμερα, δημοσίευσε τα πρώτα του έργατα μόλι το 1835. 36. Και έτσι σήμερα, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπή, η μουσική επένδυση θα είναι μουσική, κλασική μουσική και όπερες ε, από την εποχή που δημοσιεύτηκαν ή που γράφτηκαν και δημοσιεύτηκαν τα έργα του Dickens. Έλεγα προηγουμένω για τα. και ξέχασα να καλησπίσω και το Δευκαλίον, ο οποίο ήρθε ε, στην παρέα μα και μα ε, ακούει. Και φυσικά να καλησπαιρίσω και όλους τους υπόλοιπους ακροατέ που ω ντροπαλή επισκέπτε, σας μας αφήσουν και αυτή τη καλησπέρα τους. Λέγαμε λοιπόν για τον Κάρολο Ντίκενς, λέγαμε για τις δυσκολίες της ζωής στην Βικτοριανή Αγγλία. Και είπα ότι αυτά που περιγράφει ο Κάρλος Ντίκενς είναι, τα έχει ζήσει. Ο πατέρας του Ντίκενς ήταν σχετικά... Θα, θα ρίχνουν δηλαδή τα τα κατάφερνε και δυστυχώς λόγω χρεών. Ε, Αν ε, κάποια στιγμή μπήκε ο πατέρας του Δίκενς, στη φυλακή. Και έτσι η, η οικογένεια, αυτό που πλήγωσε πάρα πολύ και φαίνεται στον ψυχισμό του νεαρού τότε Κάρολου και έτσι σε ηλικία 15 ε, ετών εγκατελείψε. Στο σχολείο και πήγε και εργάστηκε σε ένα από τα εργοστάσια, θα λέγαμε, της εποχής, έτσι ώστε να μπορέσει να συντηρήσει την οικογένειά του. Και έτσι αυτά που γράφει για την παιδική εργασία και για τη ζωή στους δρόμους, ε, στην πιάτσα, θα λέγαμε γενικότερα, ε, τα ξέρει από πρώτο χέρι ο Κάρολος Δίκενς. Ε, ήταν... Ε, ήταν εμπειρίε που τον σημάδεψαν και φαινόνται πάρα πολλά από τα έργα του. Ευτυχώς, τα πράγματα κάποια στιγμή πήγαν καλά για την οικογένεια του Δίκενς και έτσι ο πατέρας του βγήκε από τη φυλακή, ο Κάρλος ε, έφυγε από τη δουλειά, ε, πήγε στο σχολείο και στο τέλος ε, κατέληξε βοηθός ενός ε, δικηγόρου όμως δεν μπορούσε να καθίσει πολύ σε αυτή τη δουλειά και έτσι έγινε ανταποκριτή στις εφημερίδες της εποχής και έτσι ξεκίνησε ο Κάρλος να, να γράφει, να εξασκείται στη γραφή και στο ρεπορτάζ και μάλιστα λένε ότι ήταν από τους καλύτερους ρεπόρτερ της, ε, ε, ρεπόρτερ της εποχής ε, τόσο στην ακρίβεια των άρθρο όσο και στην ταχύτητα των... Ε, παραδόσων των, των άρθρων και αυτό ήταν αρκετά σημαντικό για την, για την εποχή. Ε, είπαμε αυτά τα στοιχεία από τη βιογραφία του θα τα δούμε φαίνονται στα, στα έργα του. Ε, αν ξεκινήσουμε ε, ας πούμε για τα ενέργωτο ε, που είναι ε, σαφέ οι εμπειρίε του, τα αυτοιογραφικά του στοιχεία από τη δουλειά του σαν ε, ρεπόρτερ των εφημερίδων, είναι ο Όλιβερ Τουίστ. Ο Όλιβερ Τουίστ παρουσιάζει τους αναγνώστες με ένα ε, ίσως λίγο ιδεατό ε, πορτρέδονος ε, αγωριο το οποίο είναι τόσο, τόσο καλό, να το πω έτσι, τόσο, ε, μου επιτρέψετε, είναι αφόρητα, να το πω έτσι, καλό που οι αξίε του, ε, δεν, ε, δεν επηρεάζονται από όλα ε, αυτά που, α, από αυτό που περνάει, θα λέγαμε, δεν επηρεάζονται από τις α, δυσκολίες της ζωής, ούτε από τις αιμορίες με τις α, οποίες μπλέκει. Ο Oliver Twist δημοσιεύτηκε και αυτός α, σε συνέχειες ο, ο αρχικό του ο τίτλος φυσικά ήταν «Οι περιπέτειες του Oliver Twist» «The Adventures of Oliver Twist». Ξεκίνησε, α, ήταν μηνιαίας, σε σε μηνιαίο περιοδικό α, το 1837 και ολοκληρώθηκε το 1837 Υπότιτλοι Κάπου εκεί το 1838 συγκεκριμένα, εκεί πέρα λοιπόν, ανήκει και το επόμενο κομμάτι το οποίο θα ακούσουμε. Ρομπερτ Σούμαν Κίντερ εργο ένα απόσπρο το έργο του Κίτσενο Σέννην το 1838, εκεί περίπου που δημοσιεύθηκαν και αυτά τα έργα του Καλούκεν που συζητάμε. Εκεί το 1839, με 39, δημοσίευσε και το τρίτο του εργο η ζωή και οι περιπέτει του Νίκολα Νίκομπει. Και αυτό το έργο το δούλευε για ένα διάστημα τουλάχιστον παράλληλα με τον Όλιβερ ε, Τουίστ. Βέβαια, το θέμα, η θεματολογία, ε, παρόλο που υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία στα δύο έργα, ε, διακρίνεται ο Νίκολας Νίκλουμπη από ένα πιο ανάλαφρο ύφο, ε, θα έλεγα, σε σχέση με τον. Ε, Πάλι όμως βλέπουμε κάποια κοινά στοιχεία Αυτοβιογραφικά θα λέγαμε σε αυτό το έργο Βλέπουμε τον πατέρα που πεθαίνει Αφήνει την οικογένεια σε άσχημη κατάσταση Αναγκάζονται να ζητήσουν τη βοήθεια κάποιου συγγενή Από που Καταλείπουν τις ανέσεις τους σπίτι τους Πήγαν στον σε συγγενή Ο νεαρός Νίκολας αναγκάζεται να βρει δουλία και από εκεί και πέρα περνάει και αυτό σε διάφορες περιπέτειες. Μια έτσι μια δουλειά σε ένα σχολείο, α, σε ένα boarding school λέμε, σε αυτά τα, ξέρετε, τα αγγλικά σχολεία α, τα εσωτερικά που, που θα λέγαμε, τα οποία έχουν αποθανατηστεί σε ένα σωρό έργα εποχής και, και μυθιστορήματα και νουβέλες. Θα λέγαμε ότι περισσότερο ο Νίκολας Νίκτεμπι, ε, δεν ξέρω πώς το διαβάσει, είναι περισσότερο ε, κοινωνική, μια ηρωνία, μια κοινωνική σάτυρα θα λέγαμε. πώς είναι χρήσιμο, πιστεύω προσωπικά, να έχουμε λίγο υπόψη μας. Ε, για την εποχή στην οποία ε, έγραψε ο Ντίκενς, για να καταλάβουμε κάποια θέματα της ε, σάτυρας, ε, της έντερες αυτής και παρέλειψη, συγγνώμη ε, να καλείς παρέλειψη καλησπέρισω τον Νίκο και την ε, Κρυστάλλο που ακούνε και αυτή την εκπομπή μας, καλησπέρα παιδιά ελπίζουμε να μια καλή εβδομάδα και μόλις ε, συνδέθηκε και ο Ρασκόλνεκοφ καλησπέρα και σε σένα, ευχαριστούμε για την ακρόαση έτσι λοιπόν Περιγράφει ο Ντίκενς ε, στο Νίκολος Νίκλμπη όλες τις περιπέτειες του ε, παιδίου αυτού. Όσο είναι ε, τις περιπέτειες αυτό το διαβόητο ε, σχολείο αρένων θα λέγαμε μής Και αλλά βέβαια δεν θα σου πω μέχρι το τέλο που έρχεται η καθαρσία, αν θέλετε. Ας το πούμε έτσι, αλλά... Πορισσότερες λεπτομέρειες θα μου επιτρέψετε να μην σας πω γιατί εντάξει όσοι δεν το έχετε διαβάσει καλό θα ήταν ε, να το διαβάσετε ε, πιστεύω. Και ε, πάμε στο επόμενο κομμάτι μας πάλι από το 1838 και αυτό ε, ένα από τα σημαντικά πιστεύω έργα της όπερας. Λοιπόν και την χρονιά. Ο actor ε, ανεβάζει το benvenuto Τσελίνη, από που εμεί θα ακούσουμε ένα κομμάτι. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την όπερα του Τσελίνη του Μπερλιό που ανέβηκε την ίδια εποχή που δημοσιεύθηκε και ο Νίκολας Νίκολμπι. Και εδώ πέρα τα τεχνικά προβλήματα συνεχίζονται δυστυχώς και με το μικρόφωνο ε, ε, είχαμε κάποια προβλήματα. Δεν ξέρω, ακούστε τώρα και πείτε μου ε, αν βελτιώθηκε κάπως η κατάσταση Ξέρω σήμερα ε, όλα προσπαθούν να μου χαλάσουν την εκπομπή αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε στο, στο τέλος ε, ξέξα να πω ο Νικουλάς Νίκλμπη ε, πρόσφατα το του 2002 έγινε και ταινία με, τους, με ε, σημαντικό καστ Αν Χαθουέι, Αλαν Κάμιν, Τζέιμ Μπέλ δεν την έχω δει την ταινία αλλά έχει γίνει και σειρά ε, αρκετά όλα γενικά τα βιβλία του Ντίκεν έχουν γνωρίσει αρκετή επιτυχία είπαμε ο Ντίκεν τα βιβλία του Ντίκεν ποτέ δεν σταμάτησαν να τυπώνονται τι αδηγήματα του Ντίκεν τα έγραφε κατά κύριο λόγο στο στις ελεύθερες ε, ώρες του ε, όταν, ε, είχε, όταν δούλευε ως ανταποκριτής εφημερίδα, όπως είπαμε και, ο, και φυσικά τα πρώτα αυτά, το Big Week Papers, τα χαρτιά του Big Week, ο Oliver Twist και εν συνεχεία και ο Nicholas Nickleby βοήθησαν πάρα πολύ να βελτιωθούν τα οικονομικά του Καρόλου Ντίκενς. Ε, παντρεύτηκε κιόλας, μεγάλος οικογένειά του, ενέα παιδιά απέκτησε ε, κατά τη του εγκρομοβίου του Ντίγκενς και φυσικά βελτιώθηκαν τα οικονομικά του εξαιτίας των επιτυχιών του και συνέχεια πήγαινε ε, ο σπίτια, το καθένα μεγαλύτερο από το άλλο και εδώ φαίνονται τα αποθυμένα θα έλεγε κάποιος της παιδικές του ηλικίας του εντάξει άμα αποκτάς παιδιά το ένα μετά το άλλο ε, λογικό είναι να θες ε, και μεγαλύτερο σπίτι και φυσικά ο Δίκενς ο Ντίκεν ε, έγινε και πολύ διάσημο ζούσε. Έτσι, από αυτού του συγγραφεί, οι οποίοι είχαν την τύχη να απολαύσουν τη δημοτικότητά του, τη του και φυσικά τα οικονομικά ωφέλη αυτή ε, όσο ήταν ε, εν ζωή. Το... Και έτσι, φτάνουμε σιγά σιγά στο 1800. 40. Στο 1840 πάμε όμως ε, εκεί πέρα ε, να ακούσουμε 1840-1841 η δημοσίευση όπου το επόμενο βιβλίο πάμε όμως ε, να ακούσουμε ένα σημαντικό πιστεύω κομμάτι από εκείνη την εποχή. Βέβαια, το μπαλέτο, βέβαια, πρώην μπαλέτο, αλλά η μουσική του είναι εξαίσια. Ένα από τα πιο γνωστά μπαλέτα, νομίζω. Η ζέλ του Αντζολφ Άνταμ, το 1841, και αυτό την ίδια χρονιά που ο Κάρλο Δίκενη δημοσιεύει το The Old Curiosity Shop, στα ελληνικά γνωστό ω το Παλαιοπολείο. Ε, το Παλαιοπολείο, και αυτό σε συνέχεια ε, εννοείται, ε, από το 1840 μέχρι το 1841 και τελικά δημοσιεύτηκε το 1841. Ε, την, λέει την ιστορία ενός ε, όμορφου κοριτσιού, ε, μικρού κοριτσιού, που ζει με τη γιαγιά τη σε ένα παλαιοπολίο. και Με, ε, με συγχωρείτε, καλά, θέλω, με τον παππού <laughs> σε ένα παλαιοπολίο. Και. Ε, η, έχει τόσο με περιγράφει, διάφο, δεν το έχω διαβάσει όλο, λίγα πράγματα ξέρω για την υπόθεση, θα με συγχωρέσετε και δεν θέλω κατά λάθος να πω και κάτι που θα χαλάσει την... την πώς να το πω, την πλοκή, θα αποκαλύψει την πλοκή οτιδήποτε άλλο στου άλλου. Και πατούσε ήταν ένα πολύ ωραίο περιγράφει διάφορα περιστατικά, διάφορε περιπέτειες τα λέγαμε, από τη ζωή τους Ήταν από τα πιο δημοφιλή στην εποχή του διηγήματα του Dickens. Και ειδικά στην Αμερική φανταστείτε ότι στη... ήταν τόσο δημοφιλής έτσι ώστε στη Νέα Υόρκη οι αναγνώστες περίμεναν στις αποβάθρες το πλοίο που έφερνε το τελευταίο επεισόδιο και σχεδόν όρμησαν στο πλοίο για να πάρουν τα τεύχη του τελευταίου επεισόδιου. Η ίδια η Βασίλισσα Βικτωρία διάβασε τη γνωστή Βικτωρία της Αγγλίας, διάβασε το δίγημα και, και δήλωσε ότι το βρήκε πολύ ενδιαφέρον και έξυπνα γραμμένο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Καρλός Ντίκεν είπαμε ήταν ήδη δημοσιότητα, ε, ναι, δημοσιότητα διασημότητα καλά, τη δημοσιότητα και ήταν διασημότητα και στην εποχή του ε, έτσι το 1840 Δύο ε, φεύγει από την Αγγλία για ένα ταξιδάκι στην Αμερική. Το ότι δική θα πούμε αφού ακούσουμε το επόμενο κομμάτι το 1841 αυτό πειράζει του περλιός και αυτό. Λενού οι νύχτες του καλοκαιριού που δυστυχώ είναι ακόμα μακριά μας. Ακούσαμε, λέει, Νουίντε Τέ, του Μπερλιώ στο 1841, το 1841, που δημοσιεύτηκε και το παλαιοπολείο, The Old Curiosity Shop, αλλά και άλλο, άλλο δίηγμα τη εποχή, πάλι στη συνέχεια σε όλα αυτά τα έγγραφα, ο Δίκαιο είναι στο 1842, ε, Και αυτό επιτυχημένο, όχι ίσω το παλαιοπολείο θα λέγαμε. Έτσι μου πήγε στην Αμερική το 1800. Τον κάλεσαν και πήγε στην Αμερική ο Ντίκεν και οι Αμερικάνοι τον υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό. Ε, Όμω, σαν τυπικό Άγγλο, Βεκτερινό Άγγλο τη εποχή του, δεν αποκόμισε ο Ντίκεν και τι καλύτερε εντυπώσει από του Αμερικάνου. Του φάνηκαν ακαλλιέργητοι, ε, τον ξένησε ότι μασούσαν καπνό, ε, το πάγκο που λέμε, και κυρίω. Ε, του έκανε άσχημη εντύπωση ε, το καθεστώς της δουλίας και η έλλειψη σεβασμή τους για την πνευματική διοκτησία. Το το οποίο φυσικά τον ενδιάφερε άμεσα ως συγγραφέα Έτσι, τα, το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας και φυσικά τους στόλισε κατάλληλα τους Αμερικάνους. Έγραψε τα αμερικάνικα σημειώματα το 1842 και το Μάρτιν Τσάζουλουιτ το 1843 44 και Κράθηκαν λίγο οι Αμερικάνοι φίλοι του εκεί πέρα με τις απόψεις του, τις απόψεις του αυτές. Ε, βέβαια, το, πριν να πούμε ότι το καθεστώς της δουλείας το έκανε ε, άσχημη του παραλλήλου ο, ο Ντίκενς, ε, με ε, μην ξεχνάμε ε, το παιδικά του χρόνια πώς πέρασε σε αυτά τα κατεθμίσμων εργοστάσιο έτσι στα τα άσχημα μέρη που αναγκάστηκε να δουλέψει ως παιδί και έτσι παρομίασε το καθεστώς της δουλειά με αυτά που ήξερε ε, από τις δικές του εμπειρίες και το... ήταν πολέμίος της δουλειάς μην ξεχνάμε στην Αγγλία στην Βρετανική Αυτοκρατορία μάλλον η δουλειά από το 1830 ήδη ήταν παράνομη και στις απαικίες, έτσι σε όλη τη Βρετανική Αυτοκρατορία και μέχρι 20 χρόνια μετά, το 1861, θα ξεσπούσε ο Αμερικανικό Εμφύλιος, ένα από τα διακυβεύματα του οποίου ήταν το θέμα του καθεστώτος της δουλείας. Και έτσι λοιπόν ο Ντίκενς έρχεται, επιστρέφει στην Αγγλία αλλά και συνεχίζει να γράφει το 1861. 800-143 ε, εκδίδει ένα από τα πιο δημάσια, συγνώμη, διάσημα επειγόμενα. Από το πιο διάσημο έργο του, το "Χριστιαν Κάρολ", για χρήση ιστορία. Ε, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σας τη, να σας πω την υπόθεση ή να σας την αναλύσω παραπάνω. Ε, Δεύτερο. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι και αυτό της εποχής. Ήταν του Φραντ Σούμπερτο έργο, πρωτεύουσα 3, κάτω ένα κομμάτι από το έργο αυτό του 1843. Φτάσαμε λοιπόν στα 1843 και το συμπληρώθηκε η πρώτη ώρα τη εκπομπή μα. Να καλύψε περισσότε και τον Καπεν Μόργαν και τη Ρέατρέννα που μα ακούνε καλή πέρα, παιδιά, ελπίζω να σα αρέσει ε, η εκπομπή μα. Ε, Είμαστε στη μέση τη εκπομπής του Ex Libris, καθεκοριακή 6 με 8 και ε, απόψε στις 9 θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε την αλκιών, τις αλκιονίδες νότες όσοι δεν ακούσατε την εκπομπή της η που με τα Μεσονύκτης, ώρες σαν εμένα δηλαδή που δυστυχώς της με τα δεν καταφέρω να τις ακούσω. Στις 10 θα είστε συντονισμένοι γιατί έρχεται ο Εθεροβάμων και συνεχίζουμε με τις διασκευές των αγαπημένων τραγωδιών και τι έχουμε έχουμε το 1979 το τέταρτο μέρος παρακαλώ το 1979 πολύ υλικό μασέδωσε έδωσε και φυσικά αύριο όπω είπαμε να ξεχνάμε 6 Λιφτ Rock με τον Πέτρο 8 Ροκ με την ευγουργία Θείο την γάπη μα. μας Amy. Είπαμε ξεκινάμε δυναμικά με ροκ και μετά συνεχίζουμε με την ήλιο, με μια άνάσα, και φυσικά τι υπέροχε εκπομπέ του Cross. Για να συνεχίσουμε όμω εμεί με τα έργα του Δίκαιν. Φτάσαμε λοιπόν στο 1843 και δημοσιεύεται είπαμε, το A Christmas Carol, η ιστορία των Χριστουγέννων, ένα από τα πιο. Α, διάσημα έργα η ε, ο χαρακτήρας του εμπενίζερ Σκρούτζ νομίζω είναι διάσημος ο, σε, σε αυτό και ο Disney βέβαια και γνωρίζει το Σκρούτζ Μακντάκ αλλιώς θείο Σκρούτζ λοιπόν ε, με, και η διδακτική ιστορία έχει γίνει μία από τις σταθερές ε, αξίες των ε, Χριστουγέννων σε όλε τι διασκευέ, τι θέλετε, από, ε, από musical, με σχέδια, έργα, σε διασκευέ, παραλλαγέ, ε, όλοι κάτι ε, γράφουν σχετικά με αυτό, με όποιου ήρωε μπορείτε να φανταστείτε. Εκείνο που δεν γνωρίζει φυσικά ο πολύς κόσμο είναι ότι το χριστουγεννιάτικη ιστορία, το Christmas Carol ήταν το πρώτο μόνο από τα βιβλία, τα χριστουγεννιάτικα της σειρά των χριστουγεννιάτικων βιβλίων που έγραψε ο Ντίκεν. Ακολούθησε το 1844 The Chimes, οι καμπάνες, τα καμπανάκια θα εγώ, εμπειράσεις. Ε, το 1845 γράφει το γρήλο στο τζάκι, στην αισθία θα λέγαμε, The Cricket and the Hearth. Και το 1846, ε, κάθε χρόνο και πόνο όπως διαπιστώσατε, η μάχη της ζωής, the battle of life. Και τέλος, το τελευταίο στη σειρά των χρυστινιά βιβλίων έρχεται δύο χρόνια μετά, το 1848, The Hundred man and the ghost's bargain, ο στοιχειωμένος άδρας, άνθρωπος και, ε, και η συμφωνία του φαντάσματο παζάρι, όπως τον φράζουν ολού, του συγνώμη του φαντάσματος. Έτσι λοιπόν το, τα ε, βιβλία αυτά συνέχισαν για όλη την περίοδο ένα περίπου κάθε χρόνο. Παράλληλα βέβαια ο Δίκενς δουλεύε και σε ένα, ε, το, ένα από τα πιο ε, γνωστά έργα του το το πιο άρχισε να αφού ολοκληρώθηκε ε, αυτή η σειρά βέβαια παράλληλα έγραφε και κάποια άλλα, άλλα διοικήματα κάποιες άλλες ιστορίες έγραφε και δημοσίευσε ε, είπαμε ήδη εκεί πέρα το 43 με 44 τη ζωή και της περιπέτεια του Μάτριν σα τηρίζει λίγο τους Αμερικάνους εκεί πέρα και μετά 46 με 48 Ντόμπαιοι ε, το Μπέινσον. Ε, δεν ξέρω αν έχει ντόμπι και ιό. Ναι, πρέπει να έχουμε μεταφραστεί και αυτό στα ελληνικά. Συγγνώμη, δεν είμαι σύγχρος, γιατί είναι από αυτά που δεν έχω διαβάσει. Επομένω, θα συγχωρήσετε κάποιε <coughs> παραλήψει. Εν περιπτώσει, θα λέγαμε λοιπόν ότι τα του ο Ντίκεν και φρόντιζε να διατηρεί έτσι, αυτό το τοπάγγελμά του πλέον συγγραφέας αλλά ε, εμείς ε, α ακούσουμε ένα ακόμα από τα κομμάτια από τα μασικά <κυρίζει> ένα ακόμα από τα ε, μουσικά κομμάτια της περίοδου α ακούσουμε λίγο Μέντελσον απόσπασμα της από τις ε, βαλπουργίες νύχτες. που δηλαδή, δηλαδή, όταν δεν κάνει σωστά τη μεταφορά το CD σου κόβει κάτι mm -hmm. τέλος πάντων ήταν από ασφαρμούργιες νύχτες του Μέντελσον της εποχής του Κάρολου Ντίκενς και, και αυτό και πάμε σε ένα από τα πιο ίσως το πιο διάσημο ε, μυθιστόρημα του Ντίκενς το David Copperfield David Copperfield ε Πιστεύω αυτό, οι περισσότεροι το ξέρετε. Και αυτό σε σειρές έτσι, ε, μηνιαίο ε, 1849-1850, το μηνιαίο ε, πε περιοδικό, ε, το οποίο ε, ο Δίκενς, α, το, ε, θα έλεγα ότι στο οποίο, συνομίζω μάλλον ο Δίκενς, α, αποτύπωσε... Λίγο πολύ τη ζωή του. Είναι το πιο ίσως αυτό βιογραφικό από, όλο, από όλα του τα, ε, τα έργα. Ε, ο πατέρας του, ε, τον πατέρα τον περιγράφει, στο, στο, τον βρίσκουμε στο πρόσωπο του Μικόμπερ και φυσικά ο Δαβίδ είναι ο ίδιος ο <coughs> ο ίδιο ο, ο Καρλός Ντίκεν ε, συζητάει για ένα ιστορία του γιος Ως δεν ξέρετε είναι ιστορία ενός παιδιού που χάνει τον πατέρα του η μητέρα του ξαναπαντρεύεται ε, και ε, ο πατέρας αποφασίζει να τον στείλει ε, δεν αγαπάει και πολύ τον Καρλούτο αυτός αγαπάει τον πατριό του και έτσι ε, φεύγει για ένα πάλι εσωτερικό σχολείο έτσι ήταν εκείνη την εποχή και εκεί πέρα περιγράφει πάλι τις περιπέτειες τι έζησε ε, στο σχολείο στο σχολείο αυτό ε, και αλλά πολλά συμβαίνουν, ε, συμβαίνουν στη ζωή του αλλά ε, τι δουλειέ που έκανε, τα τις ατυχίες, τη ζωή ζωής του και ε, τελικά στο τέλο τέλος ε, έρχεται κατά κάποιο τρόπο και εκεί πέρα η, η καθάρση κατά, κατά κάποιο τρόπο ε, πολλά ε, πολλά στοιχεία είπαμε αυτο βιογραφικά δεν ξέρω τώρα πόσα πρέπει να πω να μην το χαλάσει όποιον δεν το έχει διαβάσει ε, ακόμα ε, το σίγουρο είναι ότι είναι ένα ολοκληρωμένο έργο δηλαδή να μένουν, δεν μένουν και ένα σημείο είναι όσο το τον πιο ολοκληρωμένο είναι ε, για, για τους χαρακτήρες ε, κάποιους χαρακτήρες έχουν, ε, λένε ότι δεν είναι... Ε, δεν είναι τόσο καν κάπως τέλος πάντων αυτό εξαρροίσου σε αυτού του είδους τα έργα αυτό έρχεται ε, κάπως ε, το θεωρώ μπορεί να είναι και λίγο δευτερεύουν γιατί εκείνο που θέλει να μεταφέρουν είναι κυρίως ε, εμπειρίες και όχι τόσο να έχει τις, πώς να το, πω, το πλήρες ανάπτυγμα των χαρακτήρων ε, να, να παρουσιάζει σε βάθος τους Χαρακτηρίε του οποίου συναντάει και είναι αρκετοί οι χαρακτηρίε που συναντάει ο Ντέβιτ Κόπερφιλτ. Τώρα, να καλησπέρι και τον Πέτρο, καλησπέρα Πέτρο που ήρθε στην παρέα μα και είπα προηγουμένω για την εκπομπή ξεκινάει τη, ε, τη Δευτέρα μα, ε, το Δευτέρα, δευτέρα, δευτέρα ε, ξεκινάει με ε, ροκ με τον Πέτρο όπω είπα και, και προηγουμένω ε, από παραστικά και από μικροφόνο στην Emmy, η οποία. Έχει το <laughs> το προβληματάκι τη ευτυχώς ελπίζω μικρό, δεν πειράζει είναι ως όλους συμβαίνουν αυτά ε, <laughs> Λοιπόν ο Ντέβιτ Κόπρο πολλοί το θεωρούν τον ακρογωνιαίο λίθο θα έλεγα Έ, Όχι απαραίτητα, όλα τα περισσότερα έργα του Ντέγινς είναι εξίσου καλά θα έλεγα Έ, θα... Πιστεύω όμως ότι είναι, είναι, είναι το πιο ε, αυτογραφικό από όλα. Πάμε όμως να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι από πάλι, σε αυτή την εποχή, στην εποχή που γράφουν παρουσιάζονται τα έργα του Dickens Από του Λίχαρτ Βάγινες πάμε «Ουβερτούρα στον Ιπτάμινο Ωλανδό». Ένα πόσμισμα, βέβαια, όχι όλο. Και ακούσαμε ένα πόσπασμα από την Ουεροτούλα στον Επτάμενο Λαμβό του Ριχάρδου Βάγκνερ. Εντυπωσιακή, όπω τι περισσότερε φορέ είπαμε, η μουσική του Wagner ε, Φτάσαμε λοιπόν στο 1850, είπαμε για τον David Copperfield. Ε, να θυμίσω σε όσου τώρα έχουν συντονιστεί και στο Red Music Heaven, μα ακούν ότι σήμερα μιλάμε για τη ζωή και το έργο του Καρολού Dickens. Ε, το στη συνέχεια μετά το David Copperfield ήρθε το ε, οζοφεροσύκος το μεταφράσαμε Black House το, το 1852 με 53 ε, το οποίο δεν είναι και Εντάξει, δεν είναι και το πιο γνωστό του ίσως δεν παντωμους να είναι και αυτό ένα από τα πολύ ε, πολύ γνωστά και αγαπημένα για αρκετού ε, εβδομαδιαία. Αυτό ήταν εβδομαδιαία του, συνομητό μηνιαίο και αυτό όπω ο Δηβιτκό προφίλ, νομίζω ότι παίρνειταν και στο ίδιο περιοδικό. Πο το 1953. Ε, όπω βλέπετε, περίπου κάθε χρόνο κάτι έγραφε ο Κάρλος Ντίκνε. Επαγγελματίας είπαμε. Ε, Πάντω. Ε, τα έργα του αγαπήθηκαν είναι, Όσο κι αν σήμερα Δεν είναι όλα εξίσου γνωστά έτσι, Αγαπήθηκαν πάρα πολύ Στην εποχή τους Στη συνέχεια το, Μόλις τελειώνει το ζωθαρό οίκο Το Blick House Καταπιάνεται Αρχίζει καταπιάνεται το 1854 Και δημοσιεύει εβδομαδιαίο αυτό Το Χαρβ το Hard Times, το Δύσκολα Χρόνια, όπω μεταφράστηκε στα ελληνικά. Και αυτό είναι ένα, πώ να το πω, ένα από τα διηγήματα εκείνα, τα οποία κριτικάρουν ή τέλο πάντων, όχι ακριβώ κριτικάρουν, παρουσιάζουν, θα έλεγαμε περισσότερο, την ακλίκη κοινωνία. Και στόχος του είναι να φωτίσει περισσότερο τα, τις ανησυχίε, τις α, κοινωνικές και οικονομικές. Ε, βέβαια τα οικονομικά πάντα, πάντα έχουν παρόντα έτσι, και ε, τις εκείνες εποχής. Ε, είναι, ε, θεωρείται ότι είναι το πιο μικρό ε, από τα διηγήματα του Δίκενς ούτε το, ούτε το μισό ε, από ό,τι τα τα υπόλοιπα ε, και κάτι άλλο που λένε όσοι ασχολούνται με το έργο του είναι το μοναδικό το οποίο δεν περιλαμβάνει το λονδίνο μέσα στις, στις τοποθεσίες τις οποίες ε, διαδραματίζεται ε, διαδραματίζεται μια τελείως φανταστική τοποθεσία έτσι, μια, μια πόλη που θα μπορούσε να είναι οπουδήποτε στην, ε, στην Αγγλία ε, το, ε, η κριτική όπως είμαι για αυτό το έργο ήταν ε, μεικτή, ε, υποδοχή από τους κριτικούς ανάμεικτη ε, και εντάξει τα θέματα που καταπιενόταν εντάξει, οικονομικά και κοινωνικά θέματα δεν ήταν και ό,τι πιο ευχάριστο ανάγνωσμα ακόμα και εκείνη την εποχή. Το σίγουρο είναι ότι δίνει πάρα πολλές πληροφορίες για τις κοινωνικονομικές συνθήκες α, της α, εποχής. Ε, δεν ξέρω τα δύσκολα χρόνια, νομίζω κυκλοφορεί και, και στην Ελλάδα διαφορούς οίκους. Mm. Τέλος πάντων, πάμε όμως α, εμείς να ακούσουμε, το, να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μας. ακούσαμε το Πρελούδιο από το Τεντέουμ του Έκτορ Μπερλιόζ και αυτής της εποχής του Ντίκινες, όλα αυτά είναι εκείνη την εποχή το μεταξύ 40, 40 και 1840, 40 και 1850 έτσι, κυρίως κομμάτια έχω από το 43, 44, από το 49 έτσι και ε, από το 1850 50, 1850, περίπου συμβαδίζουν δηλαδή, με τα περισσότερα έργα του Dickens όπως είπαμε πάμε μετά για ε, το τελευταίο έργο που, που είπαμε Dickens, τα δύσκολα ε, χρόνια το πιο μικρό θα λέγαμε από τα, από τα έργα του επίσης ε, ακολούθησε το, η, μικρή, η, Dorit, Dorit, συγνώμη, η μικρή Dorit η μικρή Dorit και γυρίσε εκεί πέρα στα μηνιαία ο Ντίκεν, ε, Και αυτό είναι η ιστορία πάλι ε, κοριτσιού ε, θα λέγαμε, αλλά κυρίως είναι ένα σατυρικό έργο. Είναι ένα έργο που σατυρίζει ε, και την κυβέρνηση και την κοινωνία της εποχής, ε, ε, της εποχής εκείνης. Ε, Συζητάμε πάλι για τα, τα χρέη, για τους ανθρώπους που λεκίζουνταν για τα χρέη. Είπαμε όπως ο πατέρας του Ντίκεν, είναι θέματα που τον κατατρέχουν δηλαδή ε, εμπειρίες που έζησε και έβλεπε γύρω του και στην ε, κοινωνία και τις οποίες μετέφερε και ε, είναι κοινό μοτίβο θα λέγαμε ε, για όλα του τα έργα και βάσοντάς του κάποιους μπορεί να δει πράγματι ε, τα εργατικά μπορεί να δει τι έγινε ε, μάλλον πως ήταν οι συνθήκες ζωής και εργασίας εκείνη την εποχή και να δει πόσο Μπροστά, πόσο μπροστά φτάσαμε μέσα σε. Ε, χρειάστηκε ένα αιώνα, 1850-1950, χρειάστηκε ένα αιώνα και βάλε για να. παραπάνω, ένα μισή αιώνα για να φτάσουμε σε κάποιο. Ε, να η κοινωνία να φτάνει σε κάποιο επίπεδο ε, πιο, πιο καλό όσον αφορά τα εργασιακά, τα ασφαλιστικά, την περίθαλψη, Τι συνθήκες υγιεινής ακόμα. Μην ξεχνάτε ότι στο ολόν Λονδίνο οι συνθήκες υγιεινής ήταν τόσο άθλιες που υπήρχε και ακόμα και χολέρα έτσι και από το Λονδίνο είχε φτάσει η κατάσταση τόσο στο προχώρητο estas ε, τώρα estas και κάποια πραγματολογικά που λένε estas στοιχεία κάποια estas estas φτάσει τόσο η κατάσταση στο προχώρητο στο estas estas που εκεί πλέον εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον κόσμο, ε, η έννοια τη δημόσια υγεία και ξεκίνησαν να φτιάχνουν σύγχρονα ε, συστήματα και να αρχίζουν να εφαρμοζονται κάποιοι κανόνες υγιεινείς γιατί κινδύνευαν να μην μείνει κανένας. έτσι όταν ήταν ήταν ε, ένας απέραντος βόθρος εκείνη την εποχή δεν μπορούσε καν να περπατήσει όλο δεν έχεις να πατήσει ακαθαρσίες και φαντάζεται άμα λέμε σε μια πόλη και χολέρα και τέτοια καταλαβαίνετε τι ακριβώ συνθήκε μιλάμε και έτσι λοιπόν α, ολοκληρώνει Κάποια στιγμή το, 1800, ε, το πρώτο βιβλίο, βήγε και σε δύο βιβλία, η Μικρή Ντοριτ και το πρώτο ολοκληρώθηκε το 1856, ε, είχε βασικό του θέμα τη φτώχεια. Το δεύτερο βιβλίο ολοκληρώθηκε το 1957 και είχε τα πλούτη ως, ε, ως θέμα του. Βέβαια ε, μετά τη Μικρή Ντοριτ ε, ο Ντίκενς ε, καταπιάστηκε με κάποια ε, αλλά έργα μέχρι το 1850, με κάποιες ιστορίες θα λέγαμε, το 1859 που ξεκίνησε αυτό που προσωπικά είναι το αγαπημένο μου Ιησούς. Εργο, το μένω μου σίγουρα, εργοτοντίκνης και ίσω το ίσως λέω, γιατί εδώ θα διαφωνήσουν πάρα πολύ στο καλύτερο. Πάμε όμως εμείς να ακούσουμε ένα ακόμα κομμάτι πριν αρχίσουμε ε, να συζητάμε για το έργο αυτό. Και ε, πρώτα παράληψη, συγγνώμη, προηγουμένως ξέχασα να καλησπηρήσω τη ζωή που έχει έρθει και στο τσάτ και μας ακούει. Είχε, συγγνώμη για την παράληψη, ελπίζω να της αρέσει η συζήτηση που γίνεται εδώ πέρα. Βέβαια στο, για τον Ντοστογεύσκι συζητάνε τα παιδιά στο τσάτ και όχι για τον Τίκενς. Δεν πειράζει θα συντονιστούμε που θα πάει άλλη φορά εκπομπή για τον Ντοστογεύσκι. Τώρα, για όσου έχετε απορία, τι σα έβαλε προηγουμένω, Γαμίλιο Εμβατήριο. Τι, τι είναι αυτό. Ναι, πάνω σε αυτό το γνωστό Γαμίλιο Εμβατήριο που ακόμα πάνω σε αυτό βασίστηκε. Γιατί, γιατί το 1850 ο Βάγνερ, ναι, το πιστεύατε έτσι, ε, Ο Βάγνερ έγραψε αυτό το κομμάτι και είναι πράγματι έτσι. Είναι το Γαμίλιο Εμβατήριο από την Όπερα Λόινγκριν, μία από τι σημαντικότερε, θα μου επιτρέψετε να πω, Όπερε τη εποχή μα. Όπω και τα έργα του Ντίκεν, νομίζω είναι από τα. Ε, τη εποχή μας Τη εποχή και γενικά τη μουσικής αλλά όπω και τα το έργα του Dickens, πιστεύω ότι είναι από τα σημαντικότερα έργα τη παγκόσμια ε, πεζογραφία. Και τώρα φτάσαμε στο 1000, όχι μουσικά, αλλά ε, όσον αφορά τα ε, έργα του Dickens, φτάσαμε στο 1859, που δημοσιεύεται το αγαπημένο μου τουλάχιστον έργο του Dickens, το A Tale of Two Cities ιστορία δύο πόλεων ε, για μένα αυτό το έργο ε, το, από ότι το, το ήξερα το είχα ακούσει πολύ πριν το διαβάσω ε, έτυχε ε, προ. Πολλών ετών τέλο πάντων, δεν είναι να λέμε ηλικία στα μικρόφωνα, ε, έτυχε σε, ένα, σε μια εκπομπή, σε, ένα, σε μια σειρά μου φαίνεται. σε μια σειρά τώρα Αμερικάνικη και Εκλική, θα σα γελάσω, Έτυχε να ακούσω ε, να αναφέρεται η ιστορία δύο του Δίκαιν και μάλιστα κάποιο ε, από του ήρωε και τη σειρά διάβασε ε, ένα απόσπασμα, την εισαγωγή στο, ε, στο βιβλίο του Δίκαιν. Και είναι τόσο εντυπωσιακή αυτή η εισαγωγή, η οποία υποτυπώθηκε στη μνήμη μου και χρόνια μετά, έτσι, πολλά χρόνια μετά, ε, και γνωρίζοντα και πολύ καλύτερα αγγλικά, το διάβασα στο πρωτότυπο και πάνω από ενθουσιάστηκα. Ε, ήθελα να το διαβάσω το πρωτότυπο στα αγγλικά, γιατί δεν ήθελα να χαθεί από την όποια μετάφραση μαγείο αρτιστή εισαγωγής ε, να από κάτι που δεν το ξέρετε οι περισσότεροι ακροτές νομίζω ε, δεν είναι εδώ βέβαια τώρα ε, νομίζω μόνο ο από εδώ και οι μεριόμετρο με το ξέρουν στο δοκιμαστικό που έστειλα για την εκπομπή που ακούτε στο σταθμό ε, το, ε, ένα απόσπασμα που από αυτά που έλεγα ήταν και η εισαγωγή από την ιστορία των δύο πόλεων του Ντίκεν. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να σα τη διαβάσω, μικρή είναι, αλλά σε δική μου μετάφραση από το αγγλικό πρωτότυπο και ελπίζω να την αντέξετε. Ήταν η καλύτερη των εποχών, ήταν η χειρότερη των εποχών. Ήταν η εποχή της σοφίας, ήταν η εποχή της... Ανοησίας. Ήταν η εποχή της πίστης, ήταν η εποχή της ανθεσβίτησης ήταν η εποχή του φωτός, ήταν η εποχή του σκότους, ήταν η άνοιξη της ελπίδας, ήταν όχι μόνο τη απλαιπισίας. Τα είχαμε όλα μπροστά μας, δεν είχαμε τίποτα μπροστά μας. Τα πηγαίναμε όλοι κατευθείαν στον παράδοσο, πηγαίναμε όλοι κατευθείαν στην άλλη μεριά. Ενώ η περίοδος αυτή ήταν τόσο πολύ όπως η τωρινή περίοδο που ορισμένε από, από τις πιο θορυβόδεις αρχές επέμεναν να, ε, να, είναι, να γίνουν αντιληπτέ για καλό γεγικό στον υπερθετικό βαθμό, αν και μόνο για σύγκριση. Έτσι λοιπόν ξεκινάει το βιβλίο αυτό. Και αν πεις γιατί η αντίθεση, γιατί ακριβώ είναι η ιστορία των δύο πόλων, είναι η ιστορία μιας πόλη. ...και μια άλλης την αντίθεση που υπήρχε μεταξύ... ...και όταν λέμε για δύο πόλεις... ...συζητάμε για το Λονδίνο και για το Παρίσι. Για το Λονδίνο και το Παρίσι όμως όχι της εποχής του Ντίκενς... Εδώ πέρα ο Ντίκενς δεν γράφει και την εποχή του... ...γράφει για το Λονδίνο και το Παρίσι τη εποχής της Γαλλικής επανάσταση. Και όσοι είναι ένα πολύ πολύ ωραίο βιλίο. ...και αυτό φυσικά σε συνέχειες. και Επό εκεί πέρα ο Ντίκενς φαίνεται εδώ η οριμότητα του ότι στο τέλος της κάθε συνέχεια, του κάθε κεφαλαίου, αν θέλετε στο τρεις δύο πόλων, σε σε αγωνία για το τι θα γίνει μετά. Είπαμε τα κόλπα του επαγγέλματος, θα έλεγε κανείς ο τρόπος που έχουν συγγραφεί να σε κάνουν ένα μη θέλεις να διακόψεις την αναγνώση. Απόλυτα θεμητό. Πάντως ε, πιστεύω ότι σε αυτό το βιβλίο μπορεί ο... Όλοι θα βρούνε κάτι ε, Έχει τα πάντα Και ε, τα ιστορικά Γεγονότα Δηλαδή είναι πιστό στην ιστορία της εποχής Έτσι δεν γίνονται τρελά οι, Εκτός οι ανιστόριτα Φράγματα βέσα Βέβαια την εποχή που ζούσε ο Ντίκεν στο Χολιγούν Δεν είχε φευρεθεί ακόμα Αλλιώς <laughs> τα <θα> βλέπατε <laughs> Αλλά η ιστορία δύο πόλεων ε, έχει χαρακτήρες, ε, έχει φουβερούς χαρακτήρες, ε, φοβερή πλοκή, έχει ανατροπές, έχει, ε, έχει και έρωτα ε, και φιλία και... Ε, Ό, ό,τι θα χαρακτήριζε θα λέγαμε ένα σύγχρονο μυθιστόρημα ε, ε, από αυτά που γίνονται ωραίε και ωραίες ταινίες και δράση. Έχει και ε, δράση θα έλεγα. Ε, πάντως ε, είναι από τα, το θεωρώ είναι από τα κορυφαία βιβλία ε, όλων των εποχών. Ας φυσικά και ο Ντίκενς είναι από το κορυφαίο συγκεκριφής αλλά και σχέση με τα άλλα του Dickens. Αυτό ε, είναι το, το αγαπημένο μου, το προσωπικό μου αγαπημένο Η ιστορία των α, δύο πόλεων λοιπόν. Βέβαια, πολύ περισσότερες λεπτομέρειες α, δεν θα σας πω θα σας προτρέψω όμως να το διαβάσετε είτε στην ελληνική του εκδοχή είτε και στην αγγλική του εκδοχή, η οποία α, νομίζω διαβάζετε άνετα και ευχάριστα μην νομίζω ότι έχει κάποιο, έχουν κάποιο τρολό λεξιλόγια, άλλωστε σύγχρονε εκδόσεις, γράφονται σε φροντιζούν και επιμε, τις επιμελούνται και είναι γραμμένε σε σύγχρονα αγγλικά, δηλαδή αγγλικά να τα καταλαβαίνει ο σύγχρονός αναγνώστης, όχι αγγλικά ε, να μην καταλαβαίνεις έτσι μην ε, ανησυχείτε μην ανησυχείτε για αυτό τέλος πάντων ε, όμως νομίζω ότι ήταν ε, ε, σαφής η προτίμησή μου και η αγάπη μου για το συγκεκριμένο ε, βιβλίο πάμε όμως εμείς να ακούσουμε ε, ένα, το επόμενο κομμάτι μα και νομίζω θα σας αρέσει και σας. Βάλς, το Βάλ από την όπερα Φάους του σαλγουνό. Ε, νομίζω ότι ήταν αρκετά έντονο έτσι για να ε, ταιριάζει με την ένταση τη ιστορία ε, δύο πόλων και την ένταση της γραφή του Δίκιν, του οποίου τη ζωή και το έργο ε, παρουσιάσαμε σήμερα στην εκπομπή. Μετά το. Ε, μετά την ιστορία Δύο Πόλεμων συνεχίζει ο και εκδίδει... Ξέχεις να πω ότι ήταν η εβδομαδιαία και η ιστορία των Δύο Πόλεμων... Πάλι και συνεχίζει πάλι μια εβδομαδιαία σειρά... η οποία σήμερα θεωρείται να κλασικότερα έργα της Βικτοριανής περίοδου... και δεν είναι άλλο από τις μεγάλες προσδοκίες. 1860-1861 λοιπόν, δημοσιεύονται σε συνέχεια πάντα και μετά σε βιβλίο... οι μεγάλες προσδοκίες... Είναι, είναι μια, ένα δείγμα ενηλικίωσης θα λέγαμε. Το κεντρικός του χαρακτήρας είναι ένα ορφανό παιδί που ονομάζεται ΠΙΠ και παρακολουθεί το βιβλίο την, την ενηλικίωσή του και την ζωή του και τη ζωή του παιδιού και με αφορμή τα περιστατικά στη ζωή του περιγράφει όπως πάντα την ζωή ε, στην Αγγλία, στη Βικτωριανή ε, Αγγλία. Εκεί γύρω στα 1830 διαδραματίζεται, θα λέγαμε, το βιβλίο, ε, το βιβλίο αυτό. Όπω και η ζωή του Τίγεν, μην ξεχνάμε, 1812 γεννήθηκε και 1870 ε, ο θάνατο του. Το... Ε, το βιβλίο το, οι μεγάλες προσδοκίες ε, είναι ένα δυνατό βιβλίο θα λέγαμε έχει αρκετή φαντασία έχει φτώχεια έχει φυλακές αλυσίδες ε, ε, θανάτους, μονομαχίες έτσι. Ε, έχει ε, πάρα πολλά τα οποία ε, χαρακτήριζαν ίσως ε, ε, με κάποια υπερβολή μπορούσαμε να πούμε ε, την, ε, τη ζωή εκείνης της εποχής ε, μέσα από όλα αυτά στην ουσία ο Τίκενς βρίσκεται την ευκαιρία να ασκήσει την ε, κοινωνική κριτική πάντου ε, βλέπουμε τα κλασικά θέματα με τα οποία ασχολείται ο Ντίκεν τη φτώχεια και τον πλούτου την αγάπη και την απόρριψη και τον ε, και την κάθαρση που στο τέλος η οποία μπορεί να μην είναι κάθαρση προς το καλό μπορεί να είναι, μπορεί να είναι και προς το κακό δεν είναι πάντοτε η καλή στον Dickens. Το Οι μεγάλες προσδοκίε είναι από τα βιβλία που χαρακτηριστήκε ως κλασικό έχει γυριστεί πολλές προσθενείες και διδάσκεται πολύ συχνά στην στα μέρος των φιλολογικών μαθημάτων στα σχολεία του Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, να καλησπρίσω και το μι, Μινάς Μινάκος, να τον Μινά Μινάκο που ήρθε και αυτός α, στην παρέμβαση, Καλησπέρα. Ε, αν και στο τέλος εκπομπή, ελπίζουμε κάτι να προλάβεις να ακούσεις. Μην ξεχνάμε, θα, μετά το τέλος εκπομπή ανεβαίνει όπως πάντα ηχογράφησή μα και πληροφορίες και για τα κομμάτια που ακούσαμε και όπου χρειάζεται και περισσότερες πληροφορίες για, τα, για το που θα βρείτε, βιβλία, συγγραφής και ε, οτιδήποτε άλλο μπορεί να παρουσιάσουμε σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, λοιπόν ε, το 1860... Ένα, τελειώνουν, δημοσιεύονται οι μεγάλες προσδοκίες. Στη συνέχεια, ο Ντίκενς δημοσίευσε τον κοινό μα φίλο, έκανε ένα διάλειμμα το 1864 με 1865, τον δημοσίευσε και το οποίο ήταν και αυτό, μην ξεχνάμε, ο Ντίκενς είχε φανατικούς αναγνώστες στην εποχή του, έτσι, είχε, ήταν του. Δεν ξέρω, δεν είμαι τόσο ειδήμον. Θα λέω ότι είναι από τους συγγραφείς που είχε ε, αναγνώσει που διάβαζαν δίκαιες. Δηλαδή ό,τι και να έβγαζε ε, θα το, το διάβαζαν. Τέλος πάντων, ε, δεν το έχω διαβάσει το κοινό μας φίλο, έτσι δεν μπορώ να, να κρίνω πόσο καλό είναι. Το χαρακτηριστικό του το 2006. 867 ε, δέχτηκε να ξαναπάει στην Αμερική. Ε, βέβαια πιστεύω ότι σε αυτό επέξε ότι το 1965 τελείωσε και ο εμφύλιος πόλος στην Αμερική. Εννοείται 61 με 65 δεν νομίζω να ήθελα να πάει στην Αμερική εν μέσω του αμερικανικού εμφυλιού. Το 1967 όμως πήγε πάλι στην Αμερική. Θυμάστε ότι είχε ασκήσει έντονη κριτική στους Αμερικάνους και για το θέμα της δουλειά το καθεστώς δουλειάς έλειξε και στην Αμερική μετά τον ε, Αμερικανικό εμφύλιο παρατοίωσε τότε ο Βράμμ Λίνκολν και όσους ε, θέλουν και κάποιες ιστορικά στοιχεία τέλος πάντων ε, ξαναπήγε στην Αμερική οντίκεν στο 1867 τον ε, υποδέχτηκα πάλι με, με, με τεράστιο ενθουσιασμό οι Αμερικάνοι δεν το κράτησαν κακία που του είχε χαρακτηρίσει βάρβαρους και αμόρφωτος αλλά και αυτό το πήρε πίσω αυτά που είπε και ήταν από τους πρώτους που έκανε ε, που σε ένα λόγο του έδωσε μια σειρά ομιλιών στη, διαλέξεων στην Αμερική και σε κάποια αυτά ε, ε, τόνισε τη σημασία της που πρέπει, τη φιλία που θα πρέπει να έχουν οι δύο αγγλόφωνες αυτές χώρες. Μην ξεχνάμε ότι το, το σχετικά πρόσφατα το 1815 ε, ε, υπήρχε ε, το 1815, το 1813, τεράσο 50 πόλει χρόνια πριν πάλι είχαν πόλεμο, μετά τον πόλεμο του 16, ήταν πάλι σε πόλεμο οι ΗΠΑ με το Ηνωμένο Βασίλειο, με την Βρετανική Αυτοκρατορία. Ε, σω θα έπρεπε να λέω πιο σωστά. Ε, με πάση περιπτώσει, ε, άρχισαν να ακούγονται λοιπόν οι φωνέ για τη φιλία. Και ένα χρόνο μετά, το 1868, πια ο Ντίκεν επιστρέφει ε, στην Αγγλία και καταπιάνεται να, να γράφει τα μυστήρια το μυστήριο μόνο του Edwin Drude το ξεκινήσε το 1870 αλλά δυστυχώς το Σεπτέμβριο να το τελειώσω, το μισό περίπου τελείωσε το 1870 το Σεπτέμβριο ε, ο Dickens ε, πεθαίνει ε, από εγκεφαλικό ίσως θα, θα λέγαμε σήμερα Πάση περιπτώσει, εντάξει, δεν έχει σημασία το, ε, από τι ε, πέθανε ο δίκη Σημασία έχει το έργο που, ε, που άφησε. Ε, σημαντικό, την προηγούμενη μέρα που έγραφε ε, ήταν ε, εργαζόταν πάνω στο, στη συνέχεια του Έντουιν Ιντρουντ. Ε, και έτσι ε, μετά τελείωσε η ζωή αυτού του πολύ σοβαρού, του, έναν του πιο σπουδαίου Αγγλοσυγγραφεί, ο οποίο έχει μεταφραστεί και διαβάζεται σε όλο τον κόσμο. Ε, εντάξει, δεν έχουν τώρα σημασία τα νούμερα, πώ η κληρονομιά άφησε ή οτιδήποτε. Άλλο, ε, πηρέασε πάρα πολλούς ε, συγγραφείς, ε, τα του έχουν μεταφραστεί, έχουν αναλυθεί, έχουν ε, ε, γυρίστε ταινίε ε, και, και είναι τους πιο ε, διάσημους ε, συγγραφείς. Ε, δεν ξέρω... Αν υπάρχει κάποιος ή κάποιοι που δεν έχετε διαβάσει καθόλου δίκεν, εγώ θα, θα πρότεινα να διαβάσετε ε, και στα ελληνικά, έτσι, αν μπορείτε, όπως είπα, διαβάστε και στα αγγλικά. Κάπου εδώ τελειώνει και η δίκη μας με... Τη, το τελειώνει η βιογραφία του Καρολ και τελειώνει και η δική μας ε, εκπομπή All Next Libris έφτασε στο τέλος του να σας ευχαριστήσω όλους σας για την παρέα για την ακρόαση φυσικά ελπίζω να σας άρεσε η εκπομπή να πήρατε κάποιες ε, χρήσιμες ή διασκεδαστικές δεν ξέρω ε, πληροφορίες σχετικά με το Ντίκενς ε, και το και το έργο του ε, το μόνο που έχω να πω είναι να σας ευχηθώ καλή εβδομάδα και ε, καλή συνέχεια σε όλους, μην ξεχνάμε είπαμε 9 ώρα μπορεί κάποιος να ακούσει την εκπομπή της Αλκιόνης, 10 ώρα ε, περιμένουμε τον Εθερβάμονα, έτσι με τις μουσικές ε, διασκευές του και αύριο ξεκινάμε δυνατά, ξεκινάμε δυνατά η εβδομάδα μας, με ροκ έξι ώρα έχουμε πέτρο και στη συνέχεια έχουμε την έμι. Και επειδή θεωρώ ότι το έργο του Dickens είναι αυτό που θα λέγαμε επικό έργο, έτσι είναι επικό διαστάσεων το έργο του με να κλείσω με τις ίδιες χρονολογίες, με κομμάτι του 1870 περίπου, περίπου και αυτό είναι επικό. Δεν θα, δεν θα το ακούσουμε όλο, θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτό. θα το αναγνωρίσετε αμέσω, αλλά έτσι για να είμαστε και τυπικοί, να πούμε ότι πρόκειται για την όπερα. Για να, το πιο γνωστό, το απόσπασμα από την όπερα ε, του Βάγκνερ. Μάλλον, όχι από τι ε, Βαλκυρίε. Αλλά όχι, δεν θα σα βάλω το πιο γνωστό απόσπασμα, την επέλευση των Βαλκυρίων. Θα, θα βάλω κάτι άλλο που εξίσου μου αρέσει. Το πρελούδιο. Θα βάλουμε το πρελούδιο από τι Βαλκυρίε του Βάγκνερ. ¿Cuál qué calle domada?